bubu bubu 4,1 σεισμός 4,1 σεισμός 32 χλμ βόρεια της Καρείας Βόρεια της Καρείας Βόρεια της Βόρεια της Η Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο για το οποίο αποκαλούμε βιώσιμη ανάπτυξη Σισμους Φωτιές Προχτέ ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ικαρία. Ακόμη το συζητάμε το θέμα για του γνωστού λόγου. Σήμερα έκανε σεισμό στην Ικαρία. Το συζητάμε το θέμα για του γνωστού λόγου. Καταλαβαίνει ο καθένα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Δεν πιστεύουμε εμεί αυτά. Εμεί είμαστε του ορθού λόγου. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Και πίσω από το αλλά, βάλτε ότι. Θέλετε, δεν ήταν μόνο σεισμό πρωί-πρωί στην Ικαρία, που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκη, ήταν και ο Κικύλια. Βγαίνει ο υπουργό τη κυβέρνηση, είναι υπουργό υγεία και λέει κάτι που δεν... η κυβέρνηση μέχρι στιγμή δεν το έχει συζητήσει. Δεν ήξερε κανεί τίποτα. Φάνηκε αυτό πώ ευνηδιάστηκαν οι άλλοι υπουργοί στα κανάλια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ στόχευση είχε ο Κικύλια για να το πει όλο αυτό. Τι είπε, ότι μάλλον θα προτείνει, όχι μάλλον θα προτείνει να πάμε σε συνολικό lockdown. Α ακούσουμε πώ ακριβώ το. είπε γιατί την ίδια ώρα είχαμε παρενέργειες στα απέναντι κανάλια. Η δική μου ε, εικόνα με βάση τα στοιχεία αυτά και των Να. ειδικών ε, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ε, θα πρέπει ενδεχομένω, αν και σήμερα ε, τα στοιχεία είναι τέτοια θα περιμένουμε τον Εωδή και η εισήγησή μου αν θέλετε στην, στην Επιτροπή θα είναι ε, ένα πιο σύντομο πιο σκληρό ριζόντιο ε, μέτρο δηλαδή ε, ένα lockdown τέτοιο συνεχομένως όπως του προηγούμενου Μαρτίου ε, που θα μπορέσει να φέρει σύντομα αποτελέσματα και σύντομα να αποκλιμακώσει και να μαζέψει την κατάσταση Άρεσμα, άρεσ κοκουνάρες Ότι να είναι Εδώ ο πρωθυπουργός τη χώρα. με τρεις λέξεις κωδικοποιεί την κυβερνητική πολιτική νομίζω αυτό ισχύει στο απέναντι κανάλι στο sky αυτά τα είπε ο Κικίλιας στο sky ήταν ο Άδωνις Γιοργιάδης. του μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι πρωινή εκεί τι ακριβώς είπε και από την αμηχανία που ένιωσε ο Άδωνις καταλαβαίνουμε ότι ο συντονισμός της κυβέρνησης είναι άριστος σε περίπτωση που τα δεδομένα που θα έχουμε σήμερα, 9 Δευτέρου, είναι ανησυχητικά, τότε η εισήγησή μου θα είναι ένα σύντομο ολικό lockdown σαν εκείνο του περασμένου Μαρτίου, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή το αυστηρό πλαίσιο που ζήσαμε το περασμένο Μάρτιο, που ήταν όλα κλειστά και δεν λειτουργούσε τίποτα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είπε ο κύριος Κικιλιάς, έτσι. Εφόσον το είπε, τι να σχολιάσω. Ότι να είναι. Εσείς το γνωρίζετε αυτό. Μα σας είπα το έχει πρώτο σέλιδο η Καθημερινή σήμερα. Άλλο τι λέει η Καθημερινή, εγώ, άλλο, όπου... άλλο τι λέει ο Υπουργός, Υπουργός, Υπουργός Υγείας είναι η Υπουργά, Υπουργά, κύριε τυσίες. Υπουργέ. Ό τι σχέση. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι κανονικά Εδώ συμφωνούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Του περιγράφει πάρα πολύ ωραία Νομίζω αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να μπει Και μπαίνει άνετα Επαξίως τον έχει κερδίσει η κυβέρνηση Λίγο μετά αφού είχαμε την αρχική αμηχανία Και τα κενά που το έχουμε κόψει κιόλας λίγο το κενό Γιατί στο ραδιόφωνο δεν είναι καλό Κοιτούσε την κάμερα τι να πει ο Άδωνης. Λίγο μετά αρχίσαν τα νεύρα Από από αποφασίσαμε lockdown. Αποφα... Ε, είστε προς το προς α... Α... Το αποφασίσαμε lockdown. Όταν α... α... το λέει ο Υπουργό Υγεία, είπε... όταν το εισηγεί το Υπουργό Υγεία, ποιο τι είναι, κύριος... ο καθένα είναι. Επειδή μιλάμε όλοι μαζί. Μα μην μιλάμε όλοι μαζί. Θέλω να πω και εγώ, πείτε. Ελάτε, πείτε. Όχι, ολοκληρώσαμε. Δεν διακόψω, πείτε. ρε παιδιά, ρε παιδιά. Όχι, εσεί πείτε και μιλάμε όλοι μαζί ο και όπου όλοι μαζί. Ποτέ δεν μιλάει κανένα μόνο του. Γενικώ στα πάνελ της τηλεόραση μιλάνε όλοι μαζί. Γι' αυτό φτιάχτηκαν τα πάνελ, για να μην ακούγεται τίποτα. Όλοι μαζί κανονικά. Ο ένα πάνω στον άλλον. Αυτά με του εκνευρισμού, αυτά με του σεισμού, πρωί-πρωί. Ο Κικυλια, αφού πέταξε αυτή τη βόμβα που τάραξε τα κυβερνητικά κυρίω και τα κοινωνικά, γιατί για άλλη μια φορά ακούγεται κάτι, υποτίθεται όλοι αυτοί ακούν του Και κάθε Παρασκευή συνεδριάζει Επιτροπή των Λιμοξιολόγων. Και αν δεν κλείσει και δεν λάβει απόφαση ή πρόταση. Η επιτροπή των λιμοξιολόγων δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση. Γιατί έτσι μα έχουν πει ότι περιμένουν του λιμοξιολόγου. Μάλιστα την προηγούμενη παρασκευή δεν έγινε η ανακοίνωση στι 6, γιατί οι λιμοξιολόγοι που είχαν αρχίσει από το πρωί και είχαν διαφωνία για τα μέτρα τελείωσαν στι 8 και βγήκε στι 9 η ανακοίνωση τη κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα ο υπουργό, ξέροντα τι σημαίνει αυτό για την υπουργό υγεία και πετάει τη βόμβα πρωί-πρωί, ακυρώνοντα του λιμοξιολόγου και όλο αυτό το αφύγημα. που μας λέει η κυβέρνηση τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες ότι πρώτα οι λοιμοξιολόγοι, πρώτα η επιστήμη και μετά ο άνθρωπος όλο μπάζει αλλά δεν είναι της παρούσης αφού λοιπόν τα πέταξε τη βόμβα ο Κικίλιας έπρεπε μετά, γιατί υπάρχουν και εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια να κάνει αυτό που κάνουν οι υπουργοί προς τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό της χώρας, ο κυριάκο Μητσοτάκης φρόντισε έτσι ώστε όλους αυτούς τους μήνες να στηριχθούν και στηρίζονται όπω βλέπετε όλοι αυτοί οι οποίοι πλήττονται. Ε, έχει φροντίσει ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση και η πολιτείε, οι γιατροί μα, οι καθηγητέ μα, οι νοσηλευτέ μα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να προστατέψουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργό τη χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τι παρεμβάσει του ε, προστάτευσε την ελληνική κοινωνία, ε, η ελληνική διακυβέρνηση έβαλε ένα δίχτυ προστασία, η δημόσια υγεία και οι ανθρώπινε ζωέ είναι πάνω από όλα. Χαίρετε τη Εσπέρα! Καλησπέρα, Βράιντ. Τι κάνετε, Καλά είμαστε! Εγώ, μάλα, καλώ έχω σήμερα. Δεν χαιρετηθήκαμε από την αρχή. Χαίρετε τη Εσπέρα, λοιπόν, και μιλάμε έτσι στην αρχαία ελληνική. Δεν το μιλάει μόνο η Μανολίτ, μπορούμε να μιλάμε κι εμεί. Βέβαια, η ίδια έχει και μια σχολή να διευθύνει. Είναι διευθύντρια σχολή. Μετά από πολύχρονη εμπειρία σε διάφορα reality και τηλεπαιχνίδια, κάλους. Όχι αρχαίου, νεοελληνικού κάλου. Μιλάει και αυτή τα αρχαία. Μιλάμε και εμεί γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα τη Ελληνική Γλώσσα. Και βγήκε και ένα βιντεάκι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μιλάνε διάφοροι ξένοι που μαθαίνουν ελληνικά και μπράβο του! Κοινωνία η ελληνική γλώσσα. Πραγματικά έχει άπειρε λέξει να εκφράσει πολλά πράγματα. Οι νεοελληνεί χρησιμοποιούν 100 λέξει. Βασίζονται και κυρίω 2-3 αυτέ περιγράφουν τα πάντα. Και κανένα δυο είναι οι αχέ πια. Δεν είναι καν λέξεις αλλά δεν είναι τις παρούση αυτό. Μέσα στο βιντεάκι μιλάει και ο Κυριάκο Μητσοτάκη και μα λέει γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μοναδική. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Αριστοτέλη. Αλλά και η γλώσσα του φέρει και του Ελίτη Αφετηρία τη ιστορία και του πολιτισμού. Πηξίδα του σήμερα και φάρος του μέλλοντο. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε και να νιώθουμε ελληνικά. ελληνικά. Analitite deli, you got the love tonight. Tu Aristoteli. Mas che gelane Καλησπέρα. che te merai. Semma Καλησπέρα. centro i dosaraggi. Che Καλησπέρα. ti Καλησπέρα με ακούς Χαίρετε της εσπέρας Δεν πεις τίποτα Είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλο Σε κατάλαβα από τη φωνή Καλώς Μαχαλώ, σεντρό, Μωρό μου καλησπέρα Χαίρετε τη εσπέρας Σε σκεφτόμουν όλη μέρα Πώ έχετε Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σε αφήσω Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον Εδώ και μ, ακούσαμε και μίξει. Διάφορε, μοντάζω όπω θα λέμε εμεί, αρχαίων ελληνικών και νέων ελληνικών. Με βάση το χαίρετε τη Εσπέρα ή το καλή σπέρα. Όταν παίρνετε τον αποστόλη μέσα στο 211 80 να μιλέτε καλησπέρα, γεια σα κτλ. Έλα που λέτε, κάτι βλάχι, θα λέτε χαίρετε τη Εσπέρα. Μα αλλά καλός, αυτό ανάλογα πως κολλά στι δύο λέξει, βγάζει και άλλο ήχο, για να μπορέσει και ο ίδιο να επικοινωνήσει μαζί σα σωστά και να έχουμε μια άρτια επικοινωνία. Σε σωστά πάντα. Ελληνικά, γιατί όπω λέει η Γαρμπή και ο Μητσοτάκη, είμαστε η χώρα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Από τη Γαρμπή το προτακούσαμε, το αντέγραψε ο λογογράφος το έβαλε και στο στόμα του Μητσοτάκη. Κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ο κ. Ταραντήλη. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο είναι η κυρία Πελώνη. Θα ακούσουμε τι ακριβώ είπαν χτε και οι δύο. Όσον αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. I was Saturday night, yeah. A rubber duck just relaxing in the tub, thinking everything Σας τιμίζω ότι ο προθυρουργός έχει εδώ και καιρό λάβει την απόφαση να επισκέπτεται την Ικαρία. Well, Ο θα συνεχίσει αυτές τις περιοδείες είναι συνεδριαστή το απόφαση να επισκέπτεται την Ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. Φίζα, πείς, θα καλά περνάει. Ότι περνάει καλά, περνάει καλά. Νομίζω το είπαν εδώ οι δύο αρμόδιοι, εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, ο κανονικός και η αναπληρώτρια, δεν έχουμε κανένα λόγο, να τους αμφισβητήσουμε το θέμα της Ικαρίας απασχολεί ακόμα, όχι μόνο λόγω σεισμού, και λόγω της επίσκεψης προχτές, και του τραπεζόματος εκεί στο πάνω του Στεφανάδη, του βουλευτή, αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό, με τις στέγες η μία πάνω στην άλλη, με άλλα χρώματα, κάγκελα, πλάκα πάνω στην πλάκα, απέναντι από την όμορφη θάλασσα της Ικαρίας, Τι ακριβώ έγινε εκεί τα ξέρουμε, τα έχουμε δει πολλέ φορέ. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και έρχεται ένα απρόσμενο σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό δεν είναι άλλο από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργό πήγε σε έναν υπαίθριο και ασφαλή χώρο για πρόχειρο γεύμα με χρήση μάσκα. Δεν δημιούργησε λοιπόν πρόβλημα. Πεινούσε ο άνθρωπο, πεινασμένο ο άνθρωπο. Δεν έκανε για κάτι κακό ο Πρωθυπουργό. Έφαγε σε έναν υπαίθριο χώρο με 50 ανθρώπου. Πεινούσε. Ποινούσε Ποινούσε Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα Καλούμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να έρθουν μαζί μας Στη θάλασσα Αυτό είναι ωραία πρόταση Να, δεν είναι μοναχοφάιδες Μα καλούνε να πάμε και εμεί στη θάλασσα, και ακούσαμε τον Βελόπουλο ο οποίο δικαιολόγησε τον Κυριακό Μητσοτάκη, πεινούσε. Και ξέρουμε τι σημαίνει η πείνα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Να θυμηθούμε τον πατέρα με στην κατοχή, που 300.000 συμπολίτε μα δεν είχαν να φάνε, πέθαναν. Αλλά ο ίδιο ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έτρωγε τρει φασολάδε την ημέρα. Γιατί άμα σε πιάσει πείνα, ειδικά την οικογένεια, όπω έχουμε καταλάβει, ορμάνε και δεν μπορούν να του κρατήσει τίποτα. Τώρα τα μέτρα τη πανδημία θα κρατούσαν τον Κυριακό. Αυτά λοιπόν. με τις πίνες και με την Ικαρία προχτές το βράδυ όλη η Πελοπόννησος έμεινε χωρίς ρεύμα γιατί ο μετασχηματιστής τεχνολογίας χούντα και αυτός από το 1970 στον Ασπρόπυργο ανατινάχθηκε οι σύγχρονοι μετασχηματιστές οι σύγχρονοι, ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των ευρωπαϊκών και δυτικών εταιριών ρεύματο, δεν έχει τέτοια δεν ανατινάζονται αλλά δεν έχει σημασία εδώ είχαμε ανατίναξ, 30 μέτρα φλόγα πολύ εντυπωσιακά. Πλάνα, τα είδαμε όλοι. Έμεινε όλη Πελοπόννησος, Πελοπόννησο από τον Ασπρόπυργο, χωρί ρεύμα. όλοι η Αττική, για αρκετή, όχι αρκετέ περιοχέ τη Αττικής, για αρκετή ώρα. Και εκεί άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν τα παράλογα του ελληνικού κράτου. Στο δρομοκαΐτιο είχαν ένα ψυγείο με τα εμβόλια. Επειδή δεν είχαν γεννήτρια, κόπηκε το ρεύμα. Χαλάσαν τα εμβόλια, πάνε τα εμβόλια, 60 δόσεις, Θα μείνουν κάποιοι χωρί να εμβολιαστούν. Έτσι αλλιώ με τα 2 εκατομμύρια που έρχονται λόγω κυκύλια. Τι είναι τώρα οι 60 δόσεις. Λεπτομέρεια. Ένα αυτό. Ένα ότι όλοι οι Πελοπόννησοι είστε χωρί ρεύμα και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και ένα τρίτον ότι ε, στο μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο, δίπλα από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, ε, λόγω της διακοπής δεν λειτουργήσε γεννήτρια. Είχε γεννήτρια, το ελληνικό κράτο έχει φροντίσει για το κεντρικό μουσείο της Αθήνας με τόσα πολύτιμα αντικείμενα μέσα από τον μα. Ε, ε, δεν λειτουργήσε η γεννήτρια. Και έτσι φοβήθηκαν εκεί οι επαείοντε. Η Νημενδόν, Υπουργό Πολιτισμού, να μην το ξεχνάμε, αγχώθηκε αμέσω. Στείλανε αστυνομικού να φυλάνε γύρω-γύρω το κτίριο, γιατί υπήρχε μια πιθανότητα όλο αυτό με τον Ασπρόπυργο ή κάποιο να εκμεταλλευόταν τον Ασπρόπυργο, την έκρηξη και να αφαιρούσε, έκλεβε πολύτιμα α, γλυπτά μέσα από το μουσείο. Όλο αυτό, άκρο σε συνέβη προχθέ το βράδυ. Με το απόγευμα διακοπή του ρεύματο, δημιουργήθηκε και μια τρύπα στο δίκτυα ασφαλία του μουσείου καθώ έκρωσαν οι κάμερε ασφαλεία που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση και του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Ο φύλακα που ήταν στο Δωμάτιο ελέγχου ενημέρωσε του προεσταμένου του εκείνη την υπουργό Πολιτισμού που αμέσω μαζί με τον Γενικό Γραμματέα έσπευσαν στον χώρο του μουσείου. ενώ κατά τη διαδρομή τηλεφώνησε στον Υπουργό Προστασία του πολίτη, τον κύριο Αλευταρή Κόνου και μέσα σε ελάξ τα λεπτά περισσότερο από 100 αστυνομικοί δημιούργησαν μια ανθρώ... Πριν η ασπίδα γύρω από το μουσείο, περικυκλώνοντά το, έτσι ώστε κανένα να μην μπορεί να μπει ή να βγει στον χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ό,τι να είναι! Γενικώ τα πράγματα στον πολιτισμό. Νομίζω πάνε τέλεια. Δεν θα πάμε στο Εθνικό Θέατρο και με αυτά που γίνονται και τι διαβεβαιώσει που έδινε προχθέ ότι δεν θα παρετήθει ο Λιγνάδη. Παρετήθηκε. Αλλά κάηκαν οι μικίνε, φταίει η Μενδόνη, όχι. Αλλά έγινε επί Μενδόνη. Πλημμύρισε η Ακρόπολη, λόφο πάνω ψηλά, με στα νερά, σε μια βροχούλα που είχε ρίξει το Νοέμβριο, και τώρα δεν δούλεψε η γεννήτρια και φοβήθηκαν μην έχουμε και κλοπέ στο αρχαιολογικό μουσείο. Δεν ευθύνεται η Υπουργό. Την πολιτική ευθύνη τη φέρει όμω, διότι η Υπουργεία τη γίνονται μέχρι στιγμή. 1,5 χρόνο. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Για να μην τα υπόλοιπα στο χώρο του πολιτισμού. Που τα ξέρουμε, τα παρακολουθούμε ε, και έχουμε μείνει και άναυδοι με αυτά που ακούμε. Βασίλη Κική, να γυρίσουμε πάλι στον Υπουργό Υγεία, γιατί έδωσε σήμερα τη συνέντευξη. Μετά τη βόμβα για το lockdown, είπε και για του εμβολιασμού. Τα εμβόλια είναι εδώ, δεν ήταν δεδομένο, ειδικά μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι, και η Παυλόπουλε, δεδομένο ότι θα έχουμε εμβολιάσει 410.000 συμπολίτε μα και θα οδεύουμε σε λίγε μέρε να έχουμε εμβολιάσει μισό εκατομμύριο Έλληνε. Άρα... Λένε κύριε Παυλόπουλε, δεδομένο ότι θα έχουμε εμβολιάσει 410.000 συμπολίτε μα και θα οδεύουμε σε λίγε μέρε να έχουμε εμβολιάσει μισό εκατομμύριο Έλληνε. Υπό Κυκύλια σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα είχαμε εμβολιάσει 450.000 Έλληνε και θα πηγαίναμε για το μισό εκατομμύριο, αλλά ήταν δεδομένο το Νοέμβριο όταν μας έλεγε ότι θα εμβολιάζε 2.117.000 τη μέρα. Θα είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. 117.440 συμπολίτε μα το μήνα. Άρε, μάρε, κοκουνάρε. Ό,τι να είναι! Ό,τι να είναι, σήμερα είναι το σήμα και τη εκπομπή εδώ. Και γενικώ δεν είναι τη εκπομπή. Είναι τις κυβερνήσεω όσο σκουρένουν τα πράγματα στον τομέα της πανδημίας και όχι μόνο για τη πανδημία φέρνει και μνημόνια στην πορεία να τελειώσουμε την πανδημία, να απολαύσουμε το μνημόνιο που έρχεται χωρίς άγχος, χωρίς μάσκα, γιατί μνημόνιο με μάσκα δεν γίνεται. Όλα να τα δεχθούμε, αλλά όχι και μνημόνιο με μάσκα, βγάζουμε τη μάσκα και έρχεται το μνημόνιο κανονικά. Ε, ένα λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει και πολλά, όπω όλοι ξέρουμε. Αλλά ένα βασικό είναι ότι τη Σοφία Βούλτεψη την έκανε Υπουργό Μετανάστευση. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί δεν βγαίνει πια η Σοφία Βούλτεψη με τη συχνότητα που έβγαινε στα κανάλια, στα παράθυρα να μιλήσει, να πει για τα θέματα τη επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει, έχει βγει κανένα-δύο φορέ μόνο για τα θέματα του Υπουργείου. Ευτυχώ όμω, επειδή η Σοφία Βούλτεψη, που είναι ένα χύμαρο και δεν μπορεί κανεί να την βάλει σε κανάλι, να την κλείσει. γιατί το νερό όταν έρχεται ορμητικό δεν σταματάει ούτε στα φράγματα ούτε πουθενά είχε έκανε εμφάνιση σήμερα το πρωί στο Open η Σοφία Βούλτεψη και εκεί μίλησε για την αντιπολίτευση Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή η αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση του κόλου όταν λοιπόν κάνει αντιπολίτευση του κόλου προφανώς ε, πάει και στέκεται πάνω εκεί η αντιπολίτευση και βάζει όλα τη τα χαρτιά εκεί Τα έλεγε λοιπόν αυτά, είναι μια φράση, μπορεί να περιγράψεις μια κατάσταση. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για την αντιπολίτευση, αν ισχύει αυτό που λέει η Σοφία Βούλτευψη, δεν είναι αυτό το θέμα μας, γιατί αμέσω μετά η Σοφία Βούλτευψη, αφού το είπε αυτό, το γύρισε και προς την κυβέρνηση. Καταρχήν, αναλογικά η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, έφτιαξε τις περισσότερες κλίνες με. Μπράβο. Μπράβο! Δεν προλαβαίνω να σας δώσω τα νούμερα. Δεύτερο, με η κυβέρνηση. Έχει τη δεδηλωμένη και μπορεί βάσει της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του κο**λου Είναι το κοινοβούλιο λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν έχει τη δεδηλωμένη του κο**λου Για να φέρνει τα νομοσχέδιά της του κο**λου Δεσμεύομαι ότι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας θα είναι η κυβέρνηση του κο**λου Δικιά μα κυβέρνηση, δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση του κόσμου. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. Ότι να είναι κανονικά, όπω κάθε μέρα είναι, 10, 80, 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε μέσα, θα πείτε χαίρετε τη Εσφαίρα και μετά ό,τι ακριβώ είναι το συνθηματικό κωδικό για να ανοίξουν οι γραμμες, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό Θα του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. πηγαίνουμε. καμία κοινοκτημοσύνη, τίποτα απολύτως ελληνοφρένια.net.gr το άντρο της κοινοκτημοσύνης ο όμιλος ο γνωστός, αυτό είναι το επίσημο site στο youtube είμαστε στο official ελληνοφρένια πάντα, από κάτω μπορείτε να κάνετε και γραφή και chat διάλογο δηλαδή στο facebook επίσης μας ακούτε τώρα live και στα podcast μας ακούτε όποτε θέλετε πρώτο μέρος του λαού μας πάει στι πρώτες διευθμίσεις Ο Πρωθυπουργό ρε, ένα πιάτο φά, ήθελα να πιάτο φάει. Ήθελε να φάει ο άνθρωπο. Πώ κάνετε έτσι, Βερία. Τίποτα, τίποτα. Δεν σέβεται ο κόσμο, τίποτα. Ο Πρωθυπουργό μα, ρε, ο άνθρωπο μα, ρε. Τίποτα. Δεν Δε σέβεται ο κόσμο, θα πω πάλι. Για σοληνωμένοι είναι όλοι να μ' διασοληνωμένοι όλοι. Από πάνω του είναι, από πάνω του είναι. Κάσσε με να σκάσω είμαι. Τα διάλογα, χάριστη Ο λαό είναι έτσι, ο λαό. Α...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 Η παπάτσα θύμω. Τη παπάτζα. Ναι, ναι. Απριτζνωστε, του ξέρω εγώ, τι είπε. Α σου πω ότι είπε, είπε ότι είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη δύναμη λέει στην Εκαρία. Δεν είναι. Δεύτερη το κουκουέ τρίτη δύναμη, δημοκρατία. Όχι δεν είναι. Ποια είναι η πρώτη δύναμη. Πέτο να επανερθώσει. Ποια είναι η πρώτη δύναμη. Τον είναι κόκκινο πε του. Καλά κόκκινο ναι εντάξει. κόκκινο ξεκόκκινο κόκκινο είπα δεν παρόζε. Δε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συνεργαστεί με του άλλου για να φύγει το κουκουέ Βεβαίω. Έτσι, θυμάμαι. Ε, με τη βεβαίως. συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ στι δημοτικέ, με το πασόκ, την νέα δημοκρατία, του ανεξά και όλα αυτά. Δεν βγήκαν οι άλλοι και έπεσε το κουκουέ Αυτό δεν το κάνει η πρώτη δύναμη Το ότι συμμαχήσαν όλοι μαζί Πρώτη δύναμη είναι το κουκουέ αυτό ah, okay. να επαναρθώσει Μας πρόσβαλε του. Χαιρετισμούσα από την Εγκαρία Τον είδε τον κρούβαλο, τον πρωθυπουργό που έχουμε. Α, μου αρέσει που μιλάμε και, το, και τοπικά. Με τοπικισμού, μου αρέσει αυτό. καρία, άρα το... Γκρούβαλη. Σωστό. Είναι Γκρούβαλο η... Πάτρα Άντρα Σωστό. Εγώ ξέρω ότι ο, ε, έχουμε ένα μαλάκα λαό και εγώ μαζί τους και εσύ ανάμεσά μα. Ανάμεσά τους, Που έχει δεχθεί τα πάντα στο όνομα τη σωτηρίας τη ζωή του. Έχει στο τέλο καταλήξει να έχουμε από τα τρία ώρα οχτά, το οποίο έχει χωριστεί η υποτίθεται οχτάωρο δουλειάς, οχτάωρο ύπνο, οχτάωρο ελεύθερου Α, εσύ εσύ πολύ πάνω... Έχω πολύ χιουμο, ναι, ρε, Αλλά Έχω... τι να κάνω Μάλιστα. Αυτό φίλε Όταν δέχεσαι Να έχεις Αυτή την τρομπέτα Για πρωθυπουργό Και κάθε φορά Που σου βάζουν μέτρα Κάθε φορά Ρε μα... Να πηγαίνει τρίμερο, τι να φίλε Ξέρω εγώ δηλαδή άλλα τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνει εσύ άθα, τι ψηφίζουν, τι κάνουν πυράν ο κόσμο απλώς Αυτό δεν το βλέπει, που πούς... είδε. Δηλαδή τι άλλο θες για να σου πει ότι σε γράφει τα παπάρια του. Μπορεί να μην το Μπορεί να τα να ακούσουν ευθαρσός. Δεν, ξέρω, δεν το... είναι το... πολλά τα περιστατικά χρειαζόμαστε μερικά Σαββατοκύριακα μερικέ αποδράσει ακόμα εκδρομικέ για να το Γιατί η πάρνη θα Η ικαρία Τα δε δε. Φτάνουν, ε. Ε. Γιατί τα, τα, τρίκαλα, τα τρίκαλα που πήγε, το Ε, ε, να συγγνώμη, το ο Τόμ Χάξ είναι αγάπη μου, γλυκιά. Έχει Όσκαρ, είναι του Χόλιγουτ. Κάθε μέρα τον βρίσκει. Άι, παράτα μα και εσύ. Ξέρετε, το όλες. Αλλά... Τι είπε. Και μετά λέω το Χάξ το υλικότερο του στρατού για την επίδαυρο. Ε, μα είχε το λιγνάδι να του γλύψει τον Παρθενόνα. Να του γλύψει τον Παρθενόνα, αγάπη μου, τα φιλέ. Ωχρωε αυτό, μ' άρεσε. Αυτό θυμίζει λίγο λάνθιμο, θυμίζει λίγο γλύψο μου το πληκτρολόγιο. Αυτό... Ο λιγνάτι αυτό... του έγλυφε <laughs> τον Παρθενόνα. Από εκεί έπρεπε να ψηλιαστούμε, αλλά τέλο πάντων.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 Πρέπει να είστε μπροστά. Την αποδοκιμασία όλο αυτό, όλο αυτό στην ουσία έφυγε κακή κακό. Και μην είπανε τίποτα τα κανάλια, δεν μα νοιάζει, δεν το κάναμε γι' αυτό. Είμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική που μα περιθωριοποιεί την πολιτική τη βία, τη καταστολή, του φασισμού, τη εκμετάλλευση από την πρόσφατη ιστορία μα μέχρι και σήμερα. Και θα εξακολουθήσουμε αυτό να είμαστε. Του χαιρετισμού μου και στην υπόλοιπη παρέα σα. Γεια σα. Κύριε Παρβαγιάννη Κύριε Βυσδέκη τι μου κάνετε Πρέπει να σας πω κάτι Έχει γίνει σαν τη Σιριζέα που παίρνει τηλέφωνο Καλαμούκης Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε για δουλειά Στην Ικαρία για να ελέγξει τον εμβουλιασμό Δεν πήγε για δουλειά Αχα τον ύλεγξε Ήλεχθεί και... ο εμβουλιασμάς ε, ο, ναι, Όπως και όταν η Ελλάδα θυμάστε Ναι θυμάστε Και ο Τσίπρα έκανε πούρο στο κότερο Α ]ς το μωρό μου Επίσης νομίζω ότι είμαστε συμφιλειωμένοι στο ότι όταν εμφανίζονται... Πολιτικό μάλιστα του διαμετρήματο και τη εμβερία <Και> του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, <Και> ο οποίο τι να κάνουμε τώρα και τον σέβονται και τον αγαπάει ο ελληνικός λαό, <Και> θα υπάρχουν αναπόφευκτα ό,τι μέτρα και να πάρει, κάποιε εκδηλώσει αγάπη και σεβασμού προ το πρόσωπό του. <Και> <Και> Ποιο γλύφει καλύτερα το Μητσοτάκι, ο Κικίλια που ακούσαμε νωρίτερα ή ο Βορύδη που ακούσαμε μόλι χθεσινό είναι του Βορύδη, αλλά επειδή μα αρέσει Πάρα πολύ. Το λέει τόσο ωραία, του έχει βάλει όλου κάτω στο συγκεκριμένο θέμα. Και μπράβο του Βορύδη! Νομίζουμε, δική μα ταπεινή γνώμη, ότι ο Βορύδη το κάνει καλύτερα. Το έχει κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο μέχρι στιγμή. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ανταγωνισμό, θα βγουν τώρα και οι υπόλοιποι. Έχει μείνει πίσω και ο Άδωνης αυτό. Γιατί πρέπει τα διαπιστευτήρια να δοθούν με τον δέοντα τρόπο. Ειδήσει τώρα την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνο... Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος. Δημοσιογράφος Μάρτιο. Ο ιός στην Ελλάδα είναι αναπόφευτο να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα. Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του γνωστού οίκου μελετών Kotsos Bros SEA. Η πικρή αυτή διαπίστωση του γνωστού οίκου βασίζεται στην αγάπη που δείχνει ο κόσμος προς τον πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με μελέτη, οι Έλληνες μόλις δούν τον πρωθυπουργό τους ξεχύνονται από παντού για να τον αγκαλιάσουν μην προστασία. Η υπερβολική αγάπη έχει ως αποτέλεσμα τη διάδοση του ιού, κάτι που όμως δεν απασχολεί τους Έλληνες, γιατί πάνω από τον ιό βάζουν τη λατρεία τους προς τον πρωθυπουργό τους». Πρόστιμο σε όσου σχολιάζουν αρνητικά τον Πρωθυπουργό μας για το επαγγελματικό του ταξίδι στην Ικαρία, σκέφτεται να θεσπίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με εισήγηση του Μιχάλη Χρισοχοΐδη αν συλληφθεί πολίτης που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και Σωτήρα Όλων ημών ως αλαζόνα, ανέστητο, παρτάκια ή γιόλο θα τρώει πρόστιμο 300 ευρώ ίδιο με αυτό των παράνομων μετακινήσεων. Δεν θέλουμε να επεμβαίνει παντού η αστυνομία αλλά υπάρχει και κάποιο όριο, κάπου όπα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γνωστή εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών αναλαμβάνει τη φύλαξη στι εγκαταστάσει τη του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η λύση αυτή προκρίθηκε επειδή στα ψυγεία του Υπουργείου παρατηρήθηκαν αστοχίες με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα εμβόλια. Έτσι, μαζί με τον κατεψυγμένο αρακά, τα φασολάκια, τι μπάμιε και τα καρότα θα φυλάσσονται και παρτίδε εμβολίων. Μάλιστα, για λόγου ασφαλεία, τα εμβόλια θα συσκευάζονται μέσα στι σακούλε με τα λαχανικά. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι στην περίπτωση που γίνει λάθος και φτάσουν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σακούλες με αρακά και εμβόλια, οι καταναλωτές καλούνται να επιστρέψουν τον αρακά. Ορθώ έπραξε η διοίκηση τη ΕΡΤ και απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση εικόνων από το τραπέζιμα του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Μα το θέμα δεν είναι θέμα. Ένα ανύπαρκτο θέμα έγινε τριχιά. Έλεο τέλο πάντων. Λογικά να το πάρει. Πού είναι η είδηση που. Θα κάνουμε είδηση τώρα και το τι τρώμε. Δηλαδή κάπου όπα. Πολύ καλά έκανε η ΕΡΤ και το έκοψε. Δημοκρατία δεν είναι να λέμε ό,τι θέλει ο καθένα. Δημοκρατία είναι να λέμε ότι πρέπει. Μπράβο στην ΕΡΤ. Keros, Keros, είναι να σχολιθήω καθένας με τις δικές του δουλειές που ανακατέβει το καθένας να σχώνει τιμμή του παντού. Φτοχάλες, που θέλετε και γνωर्मेंτε. Η Ερία ερχίκε, η Ερία Γανακτίς, είναι δημοσιογράφος, μα λογικό μου όλα αυτά το τι έχει γίνει στην ΕΡΤ. Από χτε κυκλοφορεί ένα σημείωμα στα social media. Δεν τα πολύ ψάχνουμε τα θέματα, είναι μια σύμβαση στα social media. Λίγο να τσιμπήσει κάτι, αμέσω παίρνει φωτιά το Twitter, είναι τα στρατόπεδα έτοιμα να πολεμήσουν, ετοιμοπόλεμοι. Ό,τι πιο πόλεμο υπάρχει είναι στο Twitter. Άμα γίνει κάποια στιγμή πόλεμο να χτυπήσουμε ξύλο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο που λέει και ο Άδωνη να μην γίνει με του Τούρκους οι πιο ετοιμοπόλεμοι που θα πρέπει να πάνε στην πρώτη γραμμή είναι το, το, το Twitter. Όλοι οι στρατιώτε με το όπλο, όχι παραποδόν, οπλισμένο. Κανονικά και πυροβολούν ό,τι τύχει. Αυτό έγινε και χτε με την ΕΡΤ. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η διοίκηση τη ΕΡΤ. Εν ολίγης, αν δεν το έχετε μάθει, κυκλοφορεί ένα χαρτί ότι κυκλοφόρησε μέσα στην ΕΡΤ. Που λέει σωσ σο, προ συναδέλφου και παραγωγού. Δεν παίζουμε φωτογραφία, αλλά ούτε και βίντεο, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τη βεράντα του σπιτιού Στεφανάδη. Τραπέζι Ικαρία. Επίση παίζουμε μόνο πλάνα του Δού Λιγνάδη. Όχι με άλλους, σας ευχαριστώ, δεν ξέρω τι αλήθεια μπορεί να έχει αυτό, πραγματικά. Το πανηγύρι όμως που έχει γίνει από χθε είναι πάνω από την αλήθεια και αυτό το πανηγύρι πήγε σήμερα και στο πάνελ του Open το πρωί που ήταν η Σοφία Βούλτεψη. Να πηγαίνετε τον λόγο τα φτηνικαρία και να κάνετε στιάχνει δρόμους με τιμώμα. Τώρα Βασάκη yeah. δεν προκύπτει yeah. ότι είναι από τη διοίκηση yeah. της ΕΡΤ. Ρίξε μου τώρα Κάτω από το τραπεζάκι Κοραβασάκη δεν προκύπτει ότι είναι από τη διοίκηση Γράψε το τηλέφωνο σου Το όνομα το υπηθετώ σου Κυρία Βούτεψη Σεγαλοποιείτε τα πράγματα Σας θυμίζω λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν και να δείξουμε. γιατί το παιδί Έτσι γίνεται στα γλέντια Πάντοτε με κορπαθέδια Ακούει ο κόσμος για ένα ραβασάκι και δεν το έχει δει ακόμη Σωστά. το ραβασάκι εδώ και το σύνορα. Σωστά. Τη, τη μεγάλη είδηση, ναι. Παν τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζαλιά. Αυτό Λεβασάκι. είναι το ραβασάκι, το έχει από το σέντρο η Αυγή σήμερα. Έτσι γίνεται στα γλένια, πάντοτε με κορπατέδια. Παν βροχή τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Ακούστε με λοιπόν να σας πω Θέρε yeah. υπογραφή το ραβασάκι Αν μου ρίξεις ραβασάκι Πάτησε μου το ματάκι Θέρε yeah. υπογραφή το ραβασάκι Με το άσπρο σου χεράκι Στείλε μου γλυκό φυλακί <laughs> Ξέρω από τη δημοσιογραφία Ότι όταν ένας διευθυντή βγάζει Μία ανακοίνωση Βάζει από κάτω η διεύθυνση Εσείς δουλεύετε σε κανάλι Σας βγει και ποτέ κανένα ραβασάκι Όχι εδώ δεν έχουμε ραβασάκια Έτσι γίνεται στα γλένια Πάντοτε με κόρπα θέτια Πάντροχοι τα ραβασάκια Κάτω από τα τραπεζάκια Έτσι γίνεται στα γλένια <Τεν> τα κάτω από τα δεν <Τι έτσι> έχουμε, δεν έχουμε Ευτυχώ δεν έχουμε δε ραβασάκια πέρα πέρα εδώ ραβασάκι, Ούτε πέρα. με ροζ, ούτε με φούξια Ούτε με λαχανί, ούτε <Τι> με άλλα χρώματα <Τι> Αυτά <Άρα> με <Λοιπόν>. το ραβασάκι τη shirt και τα ραβασάκια Σήμερα το πρωί δεν ήταν θέμα Σύμφωνα με τη Σοφία Βούρτήψε Αλλά μείναν 10 λεπτά Και το συζητούσαν όλοι Όλοι <Τι> εκεί στο <Τι> πάνελ Λαός τώρα <Τι> μέρος δεύτερον Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, αγόρια μου. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. Καλέτε αγόρια τα, εσύ. Αχ, καλά, τώρα και εσύ μεγάλα λόγια. <laughs> ναι, ναι, και να σου πω παρεμπιπτόντω: Ο Θήμιο έχει πολύ ωραία φωνή. <laughs> Αχ. Μ', <laughs> μ αρέσει πολύ η φωνή του. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Ε, άκουσα τον Βορύβη που τον αγαπάει ο κόσμο στο μυτσοτάκι και. και. και. τι να κάνουμε τώρα, και τον σέβονται και τον αγαπάει ο ελληνικό λαό. Αφού έχει τόσο, τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμο, γιατί έχει τόση μαζί του. Ήρθε εδώ στο κέντρο. Και όλα για τα βασικά. Για τα βασικά, ένα ε. Ένα καφέ, ένα κάτι, ποιο θα τον πάρει εγώ. Α, και αυτό, να του, να του σκουπίσουν τον νομίζεις με το κουτί. Τι νομίζει, κάνω, οι καμαριέρε είναι. Το... Ναι, να σου πω, ήρθε εδώ στο κερατσίνη. 5-6 τζιπ, λουστραρισό. Α, με αυτό το κερατσίνη, κατάρα ε, έχω φάει. Δεν μπορώ, το αγαπάω το κερατσίνι. Ναι, ναι λοιπόν. Συγγνώμη, εγώ τη φταίω. Και δεν μα είχαν βγάλει στην άκρη, είχαν απομονώ στου δρόμου. Αυτόν αγαπάμε. Α έρθει ελεύθερα. Δεν αντέχετε, παιδί μου, η υπέρμετρη αγάπη, δεν αντέχετε. Πόσο πια! Όχι, Ωραία, αλλά αγαπά, άσε με λίγο να ανασάνω. Αυτό είναι που είστε σφιχτικοί στην αγάπη σα. Είμαστε πολύ, είμαστε. Λοιπόν, και μια παρατήρηση και υπενθύμηση. Δεν είναι η δεύτερη φορά που την κάνει. Η μία ήταν στην Πάρνισα, η άλλη είναι στην Ικαρία. Και μην ξεχνάμε τη φιέστε που έκανε με την πρωτοψάλτη στον πρώτο κλείσιμο. Εκεί δεν φταίει, εκεί ήταν του Ντορογιού. Τι ήταν του, εκεί? Του, του Ντορογιού, του Κώστα, του Μπακογιάννη. Δεν ήξε, τον βρήκε. Εκεί ήταν και Τον βρήκε αυτό. το Γλέντι ξαφνικά, βρέθηκε. Και σε γλέπει να δεν το περίμενε Γλέπει καρότσας Δεν μπορώ Πώ μας μπερδεύεις έτσι πώ μας κάνει σαν κάτω Αλλά πάνω απ' όλα μας λέει την αλήθεια Αυγη μη σου ίσχυσε Ε, Αποστολή μου, καλή βδομάδα, λέει η Σαγόρι μου. Να είστε καλά. Δεν μου λέγανε λέ, Αποστολή μου. Άκουγα uh, του δεξιού και λέγανε τεσταρισμένοι, ήταν λέει και εμβολιασμένοι. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αυτοί ήταν όλοι ελεγμένοι. Για να κοντά στον κύριο Πρωθυπουργό, λέ, ήταν δύο και τριάντα... και φορέ. Πάμε καλά. Τότε γιατί δεν αφήνουν και τι καφετέρειε, τα καφενεία, τα αστιατόρια, τα δαγροπλαστεία, τα πάντα όλα ανοιχτά και να, να δέχονται τεσταρισμένου και εμβολιασμένου. Τι θα παθένα, αφού είναι άφοβοι, δεν τρέπονται ρε, και λιγάκύρα πρόσφατα. Ε? Όχι, δεν τρέπονται. Δεν Επίση, ντρέποτε. μην ξεχνάτε ότι είστε, η πλέμπα. Ναι, είστε ναι. η πλέμπα. Είστε η πλέμπα. Δεν το λένε τα κανάλια καθαρά. Πρέπει ε. να σα το πούνε καθαρά για να το καταλάβετε. Α, όσα εμβόλια και να κάνει, όσα τες και να κάνει, είστε η πλέμπα. Δεν είσαι το ίδιο με το Μεσία. Α, η Σιχτήρι. Σκουλίκια είμαστε. Σκουλίκια είσαι. Σκουλίκια είσαι. Σκουλίκια να σα φάνε. Α, η Σιχτήρι. κοίταξε να δει. Να έχουν το νου του όμιου η καριούτε. Να έχουν το νου του Άλλο θέμα αυτό. Ο Μωυσίδας τους καταράστηκε που τον Χάρανε, μη γίνει κανένα κακό στο νησί του. Μην, μην ανάψουν οι φούρνοι φοβάμαι εγώ. <laughs> Όχι <laughs> τον νησί, για να κάψουν ναι, ναι. τους καριόντους του κομμουνιστές. Λοιπόν, είχατε βάλει τώρα το εγχειρητικό με τον εικονό που λέει ότι στον γκιόκαρε παιδί μου ότι προσέβαλε λίγο βουλευτή. Να καταδικάσετε μια τρομοκρατική ενέργεια και να δείχνετε ένα βουλευτή για καυγιαδισμό είναι σωστό. Και μου έδωσε το νόμο το <Τι> πήκρανε ρουφιάνο, το ρουφιάνο. <Τι> Έτσι στο μυαλό, δηλαδή κατευθείαν να την ώρα. Τροπή κύριε, τροπή κύριε, εγώ ντρέπομαι. Συγγνώμη και εγώ και εγώ και ψέματα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Το <Τι> πήκρανε στο <Τι> φαντάρορα από τα παιδιά τη Πάτρα. Πήκρανε στο <Τι> ρουφιάνο, το ρουφιάνο. Τα πληθύρια από την κυριακή ανθφέτα δεξιά Έχουν πάρει, δηλαδή οι overdriver του δουλεύουν. Όλοι, όλοι του δηλαδή, ε, με το τι έγινε στην Ικαρία. Τα τηλεοπτικά πλυντήρια. Εννοείται και θα ξεπληθεί σε χαμηλή πλύση κιόλα. Ούτε, <coughs> ούτε καν στου 90. Στο γρήγορο πρέπει. πρόγραμμα θα φύγει αυτό. Και θα τι... πετάξουν κανένα δυο καταγγελίε τώρα, κάτι <coughs> κακοποίηση, οτιδήποτε. κάτι. Θα τα προβάλουν λίγο παραπάνω αυτέ τι μέρε, να πάει αλλού να τελειώνουμε. Δεν βλέπετε, δε φίλο, ότι, ότι λέγανε κιόλα ότι. Καλά λέει, γιατί δεν δείξανε κανένα, δεν έδειξε, λέει. Ο, το, δείξανε όλο το μυσοτάκι, λέει. Γιατί δεν δείξανε τον κόσμο που από, από κάτω, λέει, ξύλωνε. Αυτοί, λέει, είχαν πάλι άδεια από την Σωστό. Έλατε. Έλατε. Αυτό θα ήταν το κομικό. Ο Μητσοτάκη να τρώει με άλλους 30 πάνω στο lockdown και να τρώνε πρόστιμοι από κάτω. Αυτό θα ήταν ένα, ένα ωραίο διστοπικό τοπίο. <ΣΣΣ> Όσον αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στη θάλασσα. Banana. Καλά κάνει γιατί έχει και ωραίο καιρό Και από ό,τι ακούμε θα έρθουν και κάτι χιόνια Κάτι κακοκαιρίε, Οπότε ας εκμεταλλευτεί τη θάλασσα τώρα Γιατί μετά θα πρέπει να πάει να βρει βουνό. Το γνωστό δίλημα σε αυτόν τον τόπο Χρόνια τώρα ε, Σήμα μας σήμερα είναι το Ότι Νάνε Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργό, αντικατοπτρίζει την κυβερνητική εικόνα των τελευταίων ημερών Παράδειγμα, οι λαϊκές αγορέ. Η κυρία Αναστασία, όχι Αριστοτέλη Απελόνι, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, έκανε χτε δηλώσει για τι λαϊκές αγορές τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τι 7 το πρωί μέχρι τι 5 το απόγευμα. Με απόφαση τη κυβέρνηση και κατόπιν αξιολόγηση των στοιχείων, Οι λαϊκέ αγορέ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο Σάββατο ώστε να επιμεριστούν οι καταναλωτέ σε διαφορετικά σημεία. Αυτό λοιπόν είπε χτε κυβερνική εκπρόσωπο. Ακούσατε ότι το Σάββατο θα λειτουργήσουν οι αγορές. Τι είχε πει ο Χαρδαλιά τι προχτέ Παρασκευή Απόγευμα. Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλει τα Σαββατοκυριακά. Οι λαϊκές αγορές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο Σάββατο. Αναστέλει τα Σαββατοκυριακά. Θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχει συντονισμός. Υπάρχει συντονισμός. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Άλλο παράδειγμα. Το Take away Το προχτέ το Σάββατο βγαίνει ο Υπουργό Αναπτύξεως, το Γιώργο Αυτιά, γιατί εκεί γίνονται οι κυβερνητικέ ανακοινώσει. Αυτό είναι το βήμα. Αυτό είναι το press room, να το πούμε κανονικά. Ε, βγαίνει ο Υπουργό, ο Άδωνη Γεωργιάδη, και λέει για το take away. Τα delivery κανονικά δεν είναι Τα λειτουργούν κανονικά. Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα. Να εξηγήσω και για ποιο λόγο. Διότι είχε παρατηρηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο συνοστισμό μπροστά από τα καταστήματα take away, όπου έπαιρνε ο κόσμο το φαγητό του και γινόταν κάπω σαν μιλό, μια φράχη μια παλιά Αμερικάνικη εταιρεία, American Bar, μπροστά από τα take away. Λοιπόν, αυτέ οι εικόνε του συνοστισμού είναι που τρόμαξαν του δημοξιολόγου. Το take away λοιπόν για τα Σαββατοκύριακα, Αθήνα, ο νίκη σταματάει. Αυτό το έλεγε νέα η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Στι 12 υπογράφει ανακοίνωσε ο ίδιο που αφήνει, επιτρέπει το take away. Το ακριβώ αντίθετο δηλαδή από αυτό που μα έλεγε και που επιχειρηματολόγησε. Γιατί γίνονται American bar. Τα ε, καφέ και είναι λογικό με τέτοιο καιρό το Σάββατο. Πάνε να πάρει τον καφέ, θα δει και έναν άνθρωπο, θα πει μια κουβέντα. Με μάσκα βέβαια, δεν είναι παλαβή. Οι Έλληνε τα τηρούν όλα αυτά και όπω πρέπει. Αν μια μικρή μειοψηφία κάνει αυτό που θα κάνει κάθε μειοψηφία, δεν. χαλάει τη συνολική εικόνα αυτό δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει με 10 πρόστιμα ή προστήματα και με η ή ανεφτέικαγουέ οι κοινωνικές σχέσεις θα υπάρχουν και ειδικά αυτός ο καιρός το ευνοεί όλο αυτό με τα μέτρα βέβαια προφύλαξης για να μην αποτρελαθούμε γιατί τρελαμένοι είμαστε όλοι και αντί να βγούμε να κάνουμε καλόπιστη κριτική και να πούμε μπράβο στον Υπουργό τον κατακρίνουμε Το Σάββατο, λοιπόν, κάναμε και εγώ και ο κ. Παθανάς, και ο κ. επιτόπιο έλεγχο σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ για να δούμε πώς λειτουργούσε το μέτρο. Υπήρχαν κύριες ρώτες σούπερ μάρκετ, το παίξατε και στο δις του άλφα μάλιστα ναι. με τεράστιες ουρέ. Ερώτηση. Εάν το άλλο Σάββατο κλείναμε τη λαϊκή αγορά όπω είχε προαποφασιστεί την Πασκή, του βράδυ με επιτροπή, με συγχωρείτε, δεν θα είχαμε πολύ περισσότερο κόμμα αυτό το Σάββατο στο σούπερ θα μου λέγατε εσεί ω Ρότερ, καλά λέγε Γεωργιάδη, δεν είστε υπουργό είσαι. Ε? Δεν βλέπετε εγώ να μα στις στι ουρέ. Ωραία λοιπόν. Βλέπω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για λόγου πρακτικού. Και αποφασίζουμε και λέμε, ωραία, αυτό το μέτρο που προτάθηκε δεν μπορεί Μάλιστα. να έχει πρακτική εφαρμογή. Συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά οι λαϊκές. Κακό είναι που να να βρούμε τη μέση λύση Σε μια δυναμική κατάσταση Όχι, Δηλαδή αυτούς με ζώσεις για να, α, α, να κάνουμε κριτική Άστον άλλον κλείστε. ή για να λέμε μπράβο ρε Γεωργιάδη Μπράβο πούσα από πάνω και το βλέπεις Αυτό είναι η καλό πιστή Η καλό πιθατημετώπιση Ο Γεωργιάδη, παπαθανάς, ταμπουλίδια, παντέλετε πείτε τον Έτσι λοιπόν ορίζεται από την κυβέρνηση Και πώ θα γίνεται κριτική Η κριτική θα είναι μόνο καλόπιστη Κακόπιστες απαγορεύονται Αναμένεται η υπουργική απόφαση του Χρυσοχοήρη Και για αυτό το θέμα Και θα εκφράζεται η καλόπιστη κριτική Με την φράση Μπράβο Άδωνη Γεωργιάδη Έτσι την έχουν στο μυαλό τους Την κριτική και κυρίως την καλόπιστη κριτική Όχι Είστε καλοί, δεν τα πήγατε κάπου καλά, μήπως δεν το δείτε αυτό. Όχι αυτό. Μπράβο, Άδωνη Γεωργιάδη. Μένα μπράβο, θα ξεκινάει η κριτική αυτό ω οδηγία, κατεύθυνση. Με αυτό φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Καλώ τον! Εγώ εσύ πήρε. Εγώ πήρα, σωστά. Αποστόλη, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά. Δύο απορίε έχω αποστόλει. Μία προ τον Παλούρδο. Λοιπόν, και ξεκινώ με αυτήν. Τώρα που προς παρετήθηκε ο Λιγνάδη, πώ και δεν πάει ο Παλούρδο που ήταν και διευθυντή καναλιού, και δημοσιογράφο, και καλλιτέχνη και μπάτσο. Σωστό, θα μπορούσε. Δεν δε προτείναν. Είναι μαλά και σκομπλεξική, δεξή. Γάμμα την πουτ να μου. Αυτά, αυτά, αυτά δεν μπορώ. Και η δεύτερη απορία έχει να κάνει το εξή. Από τον Λιγνάδη και αυτό. Πώ είναι δυνατόν, διαβάζοντα τα social media γενικά και την απορία του Που έπεσε από τα σύνεφα που ζητάνε τώρα αλλαγέ στο χώρο του και στα γενικά. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε αλλαγές, όταν εδώ και πόσα χρόνια ψηφίζουμε τους ίδιους ανθρώπους στις ίδιες κυβερνητικές θέσεις. Γενικός είναι ένα θέμα. Πώ μπορεί να ζητάς κάτι διαφορετικό όταν εσύ δεν αλλάζει τίποτα. Αυτέ είναι οι δύο mm. Δεν είναι λίγο Δύσκολε για το μέσο α, ψηφοφόρο. Μη λέτε το το να το πω, να το εγκέφαλο. Έτσι είναι καλύτερο. Τι είναι σχολιάσω από την συνέδευση τη κερδαμαία που έξω από το κύριο. Αυτό που ό,τι γίνεται στον κόσμο πανικό, εσύ παρακολουθήσει καιραμέω. Θα Αφού ένα φορά το εκπαρτικό. Δηλαδή, ο φοιτητή που θα γράψει δύο παραλλακικέ, δεν είναι καλώσα σπουδασαρι ιατρική, αλλά με τα 10 χιλιάρικα του μπαμπάτου, μπορεί να σπουδάσει ετρική, όπω θέλει. Όχι δεν είναι μπαμπά. Α, <συρίζει> συγνώμη. Ναι, βεβαίω. Βεβαίω, πολύ ισότητα, πολύ ειδήκιο σύστημα, γιατί άλλο μα είπε, και πρέπει να βάλουμε για τη αστυνομία και θα πανεπιστήμια δεν μπορώ να καταλάβω ασχολείται αυτό και αυτό, υπάρχει ισότητα. τι χρειάζεται να καταλάβει.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 Να σου πω κάτι, υπήρχαν καμιά δεκαριά ηθοποιείς που είχαν μπροστινή κίνηση και αυτούς πάνε να τους πετσοκόψουνε Δηλαδή τώρα αν κάποιος στον δρόμο, δηλαδή εγώ περνάει μια στον δρόμο και της πω Τι μουνάρα είσαι εσύ κα**λα μου Δεν λέμε και... μουνάρα, δεν λέμε μουνάρα, ούτε κα**λα μου λέμε Τι Είμαι. Τι καλή πήγο είσαι. Όχι, ρε παιδί Μετά σε πάνε κατευθείαν στο κούτσο, πάνε τα καμπανέλε. Τα κόβουν κατευθείαν γιατί οι γάτα τα ρίχνουν, έτσι. Ah, okay. Α, οκ. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να γυρίσει αυτή η κατάσταση. Αλλιώ. Πώ. Δεν ξέρω πώ, κάτι άλλο. Έ, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Α, ε, ε, άμα είσαι κότα. Δεν είμαι κότα. Αλλά πώ συμβαίνει να γίνονται όλα τώρα αυτά τη στιγμή που παρουσιάζουν τη βασίλισσά μα αυτή τη καρακάξα μέσα στον κόσμο, δηλαδή την παγκοσμιοποίηση. το. Α ah, μάλιστα. Να, να έχει η σύνδεση. Δεν ξέρω Όχι. και εμένα με υποπτεύει αυτό. Άκου! Ότι ήλαινακα όποιον θέλουν να εξαντώσουν αυτό είναι αμερικάνικη πατέρα. Το ξέρει ότι χαραμίζει από ψηφοφόρο Βελόπουλου. Θα μπορούσε να άσου να. <laughs> Αφού λέει με το βελόπουλο. Γιατί συγνώμη τώρα, το... χαραμίσει η αλήθεια. είναι. Να πούμε την αλήθεια. Εγώ θα πούμε αλήθεια. Κακό, όπω όλοι. Δεν έχουμε να... καμένο, α... θα σου λέει κανένα, αλλά δεν έχει τώρα. Ακού, ίσω να μην καταλαβαίνει τι λέω. Μπορεί, μπορεί και εγώ να μην. Είναι τα νοήματα δύσκολα. Είναι τα Τα καταλαβαίνει αλλά επειδή δεν σα αφήνει, δεν μπορώ να σκεφτεί πλατιά και δεν μπορώ να πει να αυτά που λέω εγώ, προσπαθεί να με τα πόσει. Α, έχει δει και το σχέδιό μου. Ε, με ξεβράξω Τι να πω. Όχι δεν ξεβράφου, έσφα εγώ ποτέ γιατί είσαι λεβέτε. Εσύ χαμένε. <σφ> λε. Έλα κονόλα, έτσι έστω και ένα ζώα να ξεπνήσει από αυτά που σα ακούνε. Θα έχετε κάνει κάτι αποστολή.